Καλό μεσημέρι, είπαμε. Δεν είπαμε. Να πούμε τώρα. Η παρεγνωστή παρέα θα μαζευτεί και σήμερα και όπως είπα έτσι και έγινε. Η δώρα κοιμήδου ρυθμίζει τον ήχο, η Δήμη έχει την δημοσιογραφική επιμέλεια τη εκπομπή και μια μικρή αλλαγή μόνο. Ο Θέμης Παπαναγιώτο είναι κοντά μας για να μας διαλέγει μουσικέ και τραγούδια. Είμαι Βαλιά Καϊμάκη στο μικρόφωνο της NetFM και σήμερα θα μιλήσουμε πολύ για, για παιχνίδια. Για τραγούδια ήθελα να μου δεν ξέρω γιατί μου Μπορούμε να μιλήσουμε και για τραγούδια αλλά θα φέρω το θέμα μέσα γιατί εγώ δεν. Όχι ότι από παιχνίδια είμαι πολύ καλύτερη αλλά τέλος πάντων επειδή έχουμε πολλές νέες κυκλοφορίες... Θα ah, ρίξουμε μια ματιά, έχουμε και αυτό που είπαμε και χθες Κυκλοφορεί, δεν ξέρουμε πότε πώς και γιατί Αλλά ανακοινώθηκε η PlayStation 4 <Τι> Εδώ στο στούντιο επικρατεί Μεγάλος ενθουσιασμός με το που το είπα <Τι> Θα πάνε εκεί σαν τους κινές όποτε βγαίνει καινούριο iPhone Να περιμένουν να έξω τη νύχτα με το sleeping bag Να πάρουν πρότινε Δεν έχω κοινό στο στούντιο. Δεν έχω κοινό. Λοιπόν, πάμε για μια μουσική ανάσα να, να ανοίξω εδώ το facebook και τα υπόλοιπα. cafe, η ομάδα μας, λατινικά μια λέξη ή αλλιώς για να μιλάμε στο 54160 ΑΠΗ, πρώτο πρόγραμμα, και κενό και το μήνυμά σα. να ξεκινήσουμε με κάτι ειδικό, ειδικά για gamers, είναι ταβλέτα, είναι και PC, είναι και κονσόλα. Είναι όλα μαζί, είναι ένα πανταδύναμο PC σε μορφή tablet με τέσσερα modes, ειδικά φτιαγμένα για gamers. Είναι η καινούρια γενιά υπολογιστών, είναι κάτι ανάμεσα σε φορητή κονσόλα και tablet PC, ε, βασίζεται το βγαίνει από την εταιρεία Razer ε, θα λέγεται Razer Edge θα κυκλοφορήσει η Αμερική και η Ανατολική Ασία αλλά θα φτάσει και στην Ευρώπη όπου να είναι ε, έχει ένα ειδικό, έτσι, ένα ειδικό χαρακτηριστικό το συγκεκριμένο tablet, ότι Πώς δεν τα λέμε τα τάμπλετ, τα ελληνικά, ταμπλέτες. Μα δεν μ' αρέσει. Καλύτερα τάμπλετ παρά ταμπλέτε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, φτιάχτηκε, σχεδιάστηκε από τις πληροφορίες και τις, τα σχόλια και τις επιθυμίες που δώσαν δεκάδες χιλιάδες χρήστες έτσι ώστε να μην αναβρεθεί χρυσή τομή σε αυτά που ζητούσαν και να μην απογοητευτεί κανείς. Ε, θα έχει Windows 8, θα έχει επεξεργαστεί 3D Intel Core τελευταίας γενιάς ε, και θα χρησιμοποιείται, θα υπάρχουν, θα υπάρχουν δύο τύποι, το Standard Razer Edge και το Razer Edge Pro ε, Φτινό δεν θα είναι, θα ξεκινάει το απλό από 999 δολάρια Φτινό, δεν το λες, με τίποτα ε, Θα έχει και τηλεχειριστήριο. Θα Μπορείτε να παίξετε είτε σε tablet mode, είτε σε keyboard dock mode είτε σε gamepad controller mode, είτε σε docking station mode και διαλέγετε και, και παίρνετε Σας βάλω και στο δίκτυο αμέσως τώρα στο info καφέ, uh, τη σελίδα στο Facebook που μπορείτε να μαθαίνετε περισσότερα. Όχι ότι πρόκειται εγώ τουλάχιστον να ασχοληθώ περισσότερο με κάτι τέτοιο, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτά τα μηχανήματα νέας γενιά έχουν πάντα ένα ωραίο και ειδικό ενδιαφέρον. Είναι χαριτωμένα, και επανάκριβουμε φυσικά. Οι σούπερ ήρωες της Marvel τώρα επιστρέφουν σε μια περιπέτεια Lego, κατάλληλη για όλους. Ανακοίνωσαν λοιπόν όλες οι εταιρείε που εμπλέκονται όπω οι Warner Brothers και η Interactive Entertainment και φυσικά η Lego Η οποία για όσους δεν ξέρουν πάρα πολύ καλά από ηλεκτρονικά αλλά ξέρουν παιχνίδια Έχει κάνει τα τελευταία 2-3 χρόνια ένα πολύ μεγάλο άνοιγμα ε, στα παιχνίδια Έχουμε Lego Harry Potter, έχουμε Lego Πειρατές Καρεβικής, έχουμε Lego Star Wars Νομίζω το Star Wars ήταν το πρώτο που βγήκε Έχουμε πάρα πολλά παιχνίδια τα οποία παίρνουν την ιδέα και το, την ιστορία των, των ταινιών αυτών Lego Indiana Jones, πήγα να το ξεχάσω το, το πιο σημαντικό Λοιπόν, παίρνουν τις ιδέες και χρησιμοποιούν όμως ε, τα, τα μικρά τουβλάκια και τα ανθρωπάκια που έχει η Lego Για να για να φτιάξουν παιχνίδια τα οποία είναι κατάλληλα για όλες τις ηλικίες και δεν έχουν βέβαια ούτε αίματα ούτε τίποτα και καμιά φορά άμα διαλύεται ο ήρωας αντί να πεθαίνει και να έχουμε αίματα όπως έχουμε στα αλλά απλώς τα τουβλάκια διαλύονται και επανασυντήθονται το Lego Marvel Superhero Nick Fury, του Iron Man Hulk, Thor, Spider-Man Wolverine και άλλου ήρωες της Marvel να σώσει τον κόσμο και βέβαια γνωστή η ερώτηση των Μπιτσιρικιών είναι γιατί δεν έχει και Spider-Man και Batman μέσα και τέτοια και άντε να τους εξηγήσω ότι αυτοί οι ήρωες ανήκουν σε άλλη εταιρεία και άρα δεν μπορούν να παίζουν μαζί στο ίδιο παιχνίδι Δεν βγήκε ακόμα, θα βγει όμως Ψάχω να βρω τους Μακεδόνες τώρα μισό λεπτό Γιατί είναι όλα μπερδεμένα εδώ μπροστά τα χαρτιά Ναι, ένα άλλο λοιπόν ένα πολύ αγαπημένο παιχνίδι σε πολύ κόσμο είναι το Total War Rome 2 μάλιστα και βγήκε, βγαίνουν συνέχεια καινούριε εκδόσεις με καινούριου ήρωες με καινούριες μπορείτε να παίζετε και εσείς τι όλο το ίδιο και το ίδιο θα παίξετε Λοιπόν, το καινούριο το κομμάτι λοιπόν του Total War Rome 2 είναι οι μακεδόνε και δεν έχει ακριβώς μέσα το, το Μέγα Αλέξανδρο γιατί φαντάζομαι ότι δεν έχουν τα δικαιώματα μάλλον Τώρα βέβαια είναι εντελώ ανιστόριτο να βάζει στη Ρώμη το Μεγαλέξανδρο, έτσι κι αλλιώ δηλαδή δεν το συζητάμε, αλλά ναι. Έχουμε ακόμα ελληνικέ πόλει κράτη μέσα, έχουμε τη Ρώμη, έχουμε διάφορα αλλά τέτοια και τώρα μπήκαν και οι Μακεδόνε. Λοιπόν, το Total War Rom 2 θα κυκλοφορήσει τον ερχόμενο Σεπτέμβρη και αυτό. Ξέρετε με τα παιχνίδια και γενικά με το λογισμικό, ό,τι έχει να κάνει με το software, είναι πολύ εύκολο να γίνεται ανακοινώση αρκετού μήνε πριν. Πρώτον, για να συντηρείται ο μύθο των παιχνιδιών στην αγορά και δεύτερον, γιατί υπάρχουν ήδη κομμάτια τα οποία είναι φτιαγμένα. Ε, και παρόλο που ολόκληρο το παιχνίδι μπορεί να μην είναι λειτουργικό, γιατί ακόμα και από την beta έκδοση, τη δοκιμαστική, για να φτάσει σε μια κανονική έκδοση που μπορεί να παίξουν όλοι, θέλει αρκετό χρονικό διάστημα. Γιατί υπάρχουν αυτά που λένε οι τύποι τη πληροφορική τα λένε bugs. Μπάγκ είναι τα έντομα Αλλά σημαίνει λάθη στο, στο λογισμικό Το οποίο το κάνει να κολλάει Το κάνει να, να, εμφανίζεται, να εμφανίζονται εικόνες εκεί που δεν πρέπει ε, Οτιδήποτε μπορεί να είναι Μπορεί να είναι ξέρω, ένα σύρος που να, περνάει, να προχωράει αυτός Και το κεφάλι του να είναι παραδίπλα Όχι, όχι από άποψη θρίλερ Επειδή δεν σχεδιάστηκε καλά Και να ρωθύμε λοιπόν, όλα αυτά τα παιχνίδια που βγαίνουν τώρα για να κάνω τη σύνδεση με αυτό που λέγαμε στην αρχή, όλα αυτά τα παιχνίδια που βγαίνουν τώρα θα προλάβουν να βγουν σε εκδόσει για, ε, για το PlayStation 4, αν και, αν και αυτό που μαθαίνουμε, γιατί επικοινωνήσαμε και με την εταιρεία, ε, είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα το PlayStation 4, αντίθετα με τι προηγούμενε εκδόσει, θα μπορεί να υποστηρίζει και παιχνίδια για παλιότερε κονσόλε. Αυτά όμως θα τα δούμε αργότερα πάμε για μια σκένασε I just fight to you buy my My eyes and I realize What we have together Will you ever return? Or have you changed your mind? If you won't stay mine Just love me forever Why don't, don't you come, come back? Uh, please hurry Why don't you come back? Please hurry Why don't you come back? You stay, stay for all good, all this good this good. time, baby. Come back. Λοιπόν, bon, έχω να κάνω δύο πάρα πολύ σοβαρές ανακοινώσεις. Ε, η πρώτη σοβαρή ανακοινώση είναι ότι τα μπέρδεψα όλα μπροστά μου στον υπολογιστή τώρα, Εντελώ και έχασα όλα αυτά που θέλω να σας πω. Τι θέλω κι εγώ τώρα να κάνω την οικολόγα να μην τυπώνω χαρτιά και να θέλω να τα βλέπω όλα μπροστά μου στην οθόνη, δεν το έχω καταλάβει. Και yeah, αυτή τη φορά δεν φταίει καθόλου ο υπολογιστή, φταίω εγώ αποκλειστικά έτσι όπω τα μπέρδεψα. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο θέμα είναι ότι ειδικά σήμερα πάρα πολύ δηλώνω ευθαρσώ ότι θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω μια κομπή για τι Ιταλικέ και τι Κυπριακέ εκλογέ και όχι για παιχνίδια. Αλλά δεν πειράζει, ο καθένα έχει τον πόνο του. Λοιπόν, πάμε για μουσική μέχρι να τα ξεμπλέξω εγώ εδώ και θα τα ξαναπούμε. Δεν ξέρω πως ψάχνεις μια αγνωστή χώρα, μια χώρα και νουριά που κρύβεται εκεί, μετά τους σκοτάδι μετά τις υιούπι, <Κι> πως πάλι ανήκει. Παντα πληγη, ο θυμος ερχεται για τα χρονια που έχουν και θα θυη, γιοπος παλι τρεχει, μανως τις τροφει, ξερω δεν προσεχεις πως έχουν και απαντα κερδη. Ξέρω θα σβήσει μια εικόνα ωραία, μια εικόνα που πίστευσε από περίεργη. Το ξέρω διψά για μια ανάγνωση θέα, μια θεία καινούρια που κρύβεται γύρω. μετά την ομίχλη, μετά τη στροφή. Κι όπως πάλι αφή, η παλιά πληγή, ο θυμός φύγει, για τα χρόνια που έχουν πια χαθεί. Κι όπως πάλι φρέχεις, πάνω στη στροφή, δεν ξέρω, δεν προσέχει πόσα έχουν για πάντα και οφειληθεί. Ανίγει η παλιά πληγή, Ο εφνί, για τα χρόνια που έχουν Κι πάνω στη στροφή, Ξέρω δεν προσέχεις, Κάτι τα δυνατό. Τα εφεύρει το όνειρο. Μια ζωή σε μια μέρα. Μια σκηνή πέρα από τη Σελήνη. Ένα όμορφο κόσμο που απέχει ένα βήμα. Μην να το φω. Στραβά την κουρτίνα. πεταλούδες γυμούν στην Αθήνα. Στο κέντρο, καλοκαίρι, γυρίζει. Μια μητέρα, μια ερωμένη. Μια κόρη περιμένει. Αλλάζουν όλα, αλλάζω κι εγώ. Ένα μαγνήτη στο ψυγείο, ένα σημείο με ένα αστείο. Ένα σπίτι, ένα φιλί, ένα ντίο. με ακόμα. Φύλλα με ακόμα. Όλα τα άλλα ειχούν μακρινά. Ένα στέρι που σκάει στο Να με μαζί σου, να κυνηγάω μαζί σου τα κύματα όλα τις μοίρας Ένα κορίτσι χορεύει στον ουρανό, στο δωμάτιο, το δρόμο, τη δουλειά, το σχολείο Μια ψυχή και αλληλία και μια συνομιλία, μόνο μάτια και λέξη καμία Ένα τέλειο λάθος, μια καινούργια αρχή, ένα δάκρυ που δεν μπορεί να κρυφτεί για να σα βαθιά, για να μην τρελαθώ. Μια ιστορία αγάπη στην πιο απλό. Και θεό και αμαρτία, κι άλλη μια ευκαιρία. Για όσου δεν βρήκαν χρόνο να ψάξουν, είναι μέσα σου η που θα τιμωρήσει. Όσου δεν έχουν φτερά να πετάξουν, φύλλα με ακόμα. Τα λεγού μακριμένα στέρι του φάει στου ρανού την καρδιά. Oh, φίλα με κόμμα φίλα με ακόμα και λόνα με μαζί σου να γεράσω μαζί σου το βεγάρι να έχουμε στρώμα. Και τέλε και γραφτό το μεγάλο μόνο. που πεζι με τόξο και βέλη που χτυπάει και φεύγει όλα τα στο δρόμο σου δείχνει του κρυμμένου φυσαυρού. Το ταξίδι τελειώνει. Εκεί που είναι να είμαστε μόνοι, Και κοιτάζω στα μάτια σαν καθρέφτε πιαλίζουν. Το πιο αυτό μα αντικατοπτρίζουν. Φύλλα μ' ακόμα. Φύλλα μ' ακόμα. Όλα τα άλλα μακρινά. Ένα αστέρι που σκάει στου ρανού την καρδιά. Oh, Phil, I'm a Νίκο Νικολόπουλο, κοντά μα στη ρύθμιση των ήχων και PlayStation 4, όπω λέγαμε και προηγουμένω. Λοιπόν, παρουσιάστηκε. Θεωρείται ένα ψηφιακό σύστημα ψυχαγωγία επόμενη γενιά, και όχι απλώ μια παιχνιδομηχανή. Ε, θα έχει εκπληκτικά γραφικά, πρωτόγνωρε ταχύτητε, έξυπνη εξατομήκευση, ενσωματωμένε δυνατότητε κοινωνική δικτύωση και πρωτοποριακέ λειτουργίε δεύτερη οθόνη. Έχουμε και τεχνολογία cloud Έχουμε ένα σωρό πράγματα Πότε θα δάχουμε Την εορταστική περίοδο του 2013 Ξέρετε ποια είναι η εορταστική περίοδο του 2013? Τα Χριστούγεννα Ξέρετε τι μήνα έχουμε? Φεβρουάριο Άντε, πείτε ότι έχουμε και μάρτι, επειδή έγινε τέλειο Φεβρουαρίου. Τέλο πάντων, λοιπόν, ε, όλη η ιστορία είναι κρατηθείτε μην αγοράσετε τώρα από την παιχνιδομηχανία, αγοράστε για την καινούργια. Έτσι, αυτό είναι το marketing concept. Πώ τα λέω τα αγγλικά, όμω η Ρουφιά, ένα marketing concept, τι είπα τώρα, Πε στο διαφημιστικό κόλπορο, παιδί μου. Λοιπόν. Τι έχει ακριβώς ε, η PlayStation 4, η οποία δεν θα έχει η ε, 3, λοιπόν. Έχει καινούργια αρχιτεκτονική, από ό,τι μας λένε στο εσωτερικό της, λοιπόν. Θα έχει 8 GB μνήμη. Ε, ε, ε, έχει. Τώρα μη σα λέω τα τεχνικά, προσπαθώ να σου πω τα, τα βασικά που έχει. Α, ah, ναι. Μπορεί, α πούμε, με τι υπηρεσίε δικτύου που έχει να κάνει upload το παιχνίδι σου live και να μπορούν και οι φίλοι σου να μπουν μέσα, να βλέπουν τι παίζει και να σου πούνε αν έχει κολλήσει κάπου τι μπορεί να κάνει. Λέμε τώρα. Επίσης έχει το. Α, ναι. Το, το κύριο συστατικό είναι ότι. Το χαρακτηριστικό είναι ότι έχει πλήρη σύνδεση με το PSV. Τα, οπότε μπορείς να, ε, να ξεκινάς ένα παιχνίδι, να το παίζει στην στη, στη τηλεόραση. Μετά θα σου λέει η μάνα: κλείσε θέλω να δω ειδή. σας, πούμε, θα πεις δεν πειράζει και παίζει την PSV και πας και συνεχίζεις το παιχνίδι από εκεί που ήσουν. Και μάλιστα οι περισσότεροι τίτλοι του PS4 θα είναι συμβατοί με το PSV2. Οπά, δεν ξέραμε ότι υπάρχει και δύο. Στο 1 είχαμε μείνει. Αλλά όμως τι άλλο παίζει το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ε, ότι θα είναι συμβατό, θα έχει applications, εφαρμογές για iPhone, iPad και όλα τα smartphones και tablets με λειτουργικό Android να λειτουργούν ως συμπληρωματικέ οθόνες δηλαδή έχει μία οθόνη της τηλεόρασης εκεί που έχει την παιχνίδομηχανή αλλά μπορείς να χρησιμοποιείς με, με την ειδική εφαρμογή είτε το iPhone είτε το iPad είτε την ταμπλέτα που έχεις ως δεύτερη οθόνη Κουβέντα για Windows 8 εδώ έτσι Κουβέντα για Windows 8 Είναι άραγε επειδή το ξέχασαν, επειδή δεν μεταφράστηκαν καλά τα τεχνικά χαρακτηριστικά από τα αγγλικά ή μήπως επειδή υπάρχει κάποιο σπάθειο αποκλεισμού. Βέβαια αυτό το δεύτερο μας φαίνεται λίγο περίεργο γιατί είναι, είναι λίγο δύσκολο ακόμα και είναι λίγοι χρήστε των Windows 8 ακόμα να πάει μια ολόκληρη εταιρεία ισόνη ας πούμε η οποία στα PC της έχει Windows 8, Windows γενικότερα και να αποκλείσει μια ολόκληρη πλατφόρμα. Δύσκολο, δύσκολο, δύσκολο. Αυτό που λέμε στα πιτσιρίκια κάνει μια pause και έλα να και ξαναπέζει μετά θα έχει ειδικό σας pendant mode, το οποίο θα καταναλώνει πάρα πολύ λίγη ενέργεια έτσι ώστε να μπορείς να αφήσεις το παιχνίδι στο σημείο που ήσουνα σε, σε διακοπή για πάρα πολύ ώρα και να μπορείς να γυρίσεις να παίξεις. Δείτε τι ωραία πράγματα σας λέω σήμερα. να πούμε και για το cloud το οποίο είναι, ε, είναι η μόδα είναι το μέλλον το cloud τελικά ε, το PlayStation ε, θα βλέπεις ένα, ένα τίτλο πούμε που σε ενδιαφέρει ε, με τις εφαρμογές στο cloud μπορείς να πας να παίξεις ένα demo από το σπίτι σου και να δεις αν σ' αρέσει ή αν τον αγοράσεις μετά. Α, Επίσης θα μπορείς και να παίζεις εμ, και εδώ θα κάνω στην επόμενη είδηση τη μεταφορά και να α, κατεβάζεις παιχνίδια από το δίκτυο και να τα αγοράζει online αλλά και να παίζεις ε, να αγοράζεις φυσικά παιχνίδια κασέτες πάντων και να τις βάζεις. Υπήρχαν λοιπόν φήμε πριν γίνει η ανακοίνωση για το PlayStation 4 υπήρχε, κυκλοφορούσαν οι ότι δεν θα μπορεί να παίζει ε, μεταχειρισμένους τίτλους όταν λέμε δεν μπορείς να πες μεταχειρισμένους τίτλους εννοούμε ότι πολλά μαγαζιά και όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό υπάρχουν ολόκληρα μαγαζιά που εξειδικεύονται μόνο σε αυτό πας και πουλά τα παλιά σου παιχνίδια και αγοράζεις καινούρια και όταν αγοράσεις ένα μεταχειρισμένο παιχνίδι λέγαν οι ότι δεν θα μπορεί να το παίξει PlayStation 4 και μάλιστα ε, ετοιμαζόταν και η Microsoft στην καινούργια έκδοση της Xbox να κάνει το ίδιο, να μην επιτρέπει δηλαδή με τα χειρισμένα παιχνίδια. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Μπορεί να έχει ένα μοναδικό κωδικό κάθε παιχνίδι και όταν το χρησιμοποιήσει μια φορά τον κωδικό, να μην μπορείς να τον ξαναχρησιμοποιήσεις ποτέ. Ε, από ό,τι φαίνεται οι φήμες διαψεύδονται και θα μπορεί να παίξει και τα μεταχειρισμένα παιχνίδια γιατί ε, γιατί είναι μια ολόκληρη παράλληλη αγορά την οποία δεν μπορούν να σταματήσουν οι εταιρείες και η οποία ε, είναι και δελεαστική για να αγοράσει την κονσόλα τελικά Δεν βλέπω τίποτα στα χαρακτηριστικά αλλά φαντάζομαι ότι θα έχει και ένα, ένα Blu-ray, δεν θα το έχει, θα το έχει Εδώ έχει το 3, δεν θα έχει, δεν θα έχει το 4 Blu-ray Αλήθεια θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να, να έχουμε κάποιον κοντά μας και να μας πει λίγο για την αγορά το Blu-ray και το αν, αν πηγαίνει καλά, δηλαδή ο κόσμος έχει πραγματικά αντικαταστήσει τα DVD με Blu-ray ή όχι, ακόμα Πες το, πες το, Νίκο μου τι θες να πεις. Κανείς μας δεν νομίζει, αλλά καλόταν να τα ακούσουμε και από επίσημα, Χίλη. Νομίζω τελικά ότι αυτοί που έχουν μπλουρέ είναι μόνο αυτοί που έχουν playstation 3. Για πάμε για μουσικούλα γιατί πολύ μίλησα. Έλα πάμε, πάμε. What you doing, and in my head, I paint a picture. Since I come home, well, my body's been a mega, and I miss your tender head and the way you like the dregs. I want you come on over, stop making a fool out of me. Oh, why don't you come on? But you have to go to jail, but your house on the offer sale. Did you get a good lawyer? I hope your dinner catches in. I hope you find the right man who'll fix it for you. And now you're stopping anywhere, change the color. To pay that fine that you were dying all the time. Are you still dizzy? yes I come home, well, my body's been a mess, and I miss your ginger head and the way your life is. I want to Now, you come on over stop making a fool out of me. I don't take Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. And I think about all the things, why they're doing it. And in my head, I paint a picture. But since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your tender hair. Yeah. come on over and stop making a fool out of me why don't you come on to tama Τώρα, περιμένω να φορτώσει λίγο. Θα μου πει, τι έκανες κορέτσι με τόση ώρα. Με το δίκτυο δεν τα βάζεις, δεν τα βάζεις. Άμα θέλει φορτώνει, άμα δεν θέλει φορτώνει. Λοιπόν, μόλις ανέβηκε ένα καινούριο... Ένα καινούριο... Ε, Άρθρο στο info café. Δεν τα γράφω λαγό από ό,τι καταλαβαίνετε, γιατί, γιατί μιλάμε εγώ εδώ, δεν μπορώ να τα διαβάζω. Λοιπόν, free to play. Μια κατηγορία παιχνιδιών που πολύ αγαπάμε. Είναι δωρεάν και πληρώνει όσο και άμα θε, αν περισσεύει τίποτα. Εκεί στο βάθο του πορτοφολιού και αν πραγματικά αγαπά τα βιντεοπαιχνίδια, υποστηρίζει του δημιουργού είτε μικροαγορέ, πανοπλίες, όπλα, αντικείμενα που θα κάνουν την όλη εμπειρία πιο διασκεδαστική και ελκυστική έναντι ενό μικρού ποσού, είτε με το δωρεά. στο, ε, στο site τη εταιρεία. Χάθηκα από 1 ευρώ μέχρι όσο θέλετε ε, γράφει ο Λουκάς Κουρολιάκος μπορείτε να κατεβάσετε και να παρακολουθήσετε βίντεο από τα παρακάτω site τα οποία προσφέρουν μια μεγάλη ποικιλία στο free to play σε stream ε, είναι οι δύο διευθύνσει. και σε, το, το steam και το MMO Hunt επίσης η διεύθυνσή του ε, επισκεφτείτε τις, ανεβάσαμε και στο facebook μια χαρά οπότε τη γράφει ο Λουκά στην εποχή της κρίσης κλείσε βρε η φτώχεια θέλει καλοπέρα. Σωστό. Όσοι δεν τις έχετε ανακαλύψει λοιπόν αυτές τις σελίδες, μπορείτε να τις ανακαλύψετε. Θα κοστίζει τίποτα τουλάχιστον. Μην ξεχνάτε πάντως, αν σας αρέσει κάτι το οποίο βρίσκετε δωρεάν στο δίκτυο και το χρησιμοποιείτε συχνά και πηγαίνετε και ξαναπηγαίνετε, δεν είναι κακό να, να στείλετε άπαξ μια φορά, 2, 3, 4, 5 ευρώ, τέλο πάντων, έστω και ένα... Στο παιδί που το φτιαξε ή στην ομάδα που το έχει φτιάξει για να του συντηρήσετε λίγο, δεν, η δουλειά πρέπει να πληρώνεται κιόλα. Εντάξει, δωρεάν είπαμε, αλλά δεν είναι και τίποτα πολύ κατομιριούχη. Δεν λέω να στείλετε στην Google ή στο Facebook, είπα να στείλετε σε παιδιά που κάνουν μια δουλειά και προσφέρουν μια υπηρεσία. Λοιπόν, για να δούμε και ε, προλαβαίνουμε να δούμε μερικές ειδήσεις ακόμα, Προλαβαίνουμε. Μια μεγάλη διαμάχη που ξέσπασε επίσης επί τις τελευταίες μέρες είναι, είναι εξής, ότι είναι ότι. Ε, για τον Google τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί Δεν θέλω ποτέ, επειδή είπα το Google το θυμήθηκα τώρα ε, Δεν θέλω ποτέ να ξεχνάτε, εσείς τουλάχιστον που είσαστε πιστία ακροατέ εδώ Ότι αυτές οι μεγάλες εταιρείε μας χρησιμοποιούν Και εγώ χρησιμοποιώ και το Facebook και το Twitter και το Google και όλες Αλλά πρέπει να είναι οι γνώσοι μας ότι όλοι αυτοί μας χρησιμοποιούν Από το απλό κομμάτι να του παράγουμε περιεχόμενο και να πηγαίνουν και άλλοι εκεί Και να παίρνουν χρήματα από τις διαφημίσεις Μέχρι διάφορα σενάρια υπάρχουν έτσι Λοιπόν, κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το Gmail ή στέλνετε mail σε κάποιον που το χρησιμοποιεί Η Google σκανάρει το περιεχόμενο μηνυμάτων σας για να εξάγει λέξεις κλειδιά Όχι τόσο για να προκαλέσει τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο ή για δεν ξέρω εγώ τι άλλο Αλλά για να σας σερβίρει τις διαφημίσεις που ταιριάζουν σε εσάς Ανάλογα με τα θέματα, άμα μιλάμε για σε mail για φουστάνια με τις φιλενάδες θα μου δίνει διαφημίσεις φουστανιών την ώρα που ανοίγω το Google. Άμα μιλάμε για αυτοκίνητα με τους φίλους ε, θα μου δίνει διαφημίσεις αυτοκινήτων. Προσπαθούν να κάνουν όσο πιο στοχευμένες γίνεται τις διαφημίσεις που ανοίγουν στη σελίδα που πηγαίνουμε εμείς. Δεν τα καταφέρουν πάντα αυτό βέβαια. Αλλά το λογισμικό όλο ε, και αναπτύσσεται και σύντομα θα είναι, θα είναι πάρα πολύ εύκολο να τι. Ε, να ξέρει ακριβώς τις προτιμήσεις μας. Με την ευκαιρία λοιπόν της δημιουργίας ενός πολύ μεγάλου καινούριου πόρταλ, μια είδηση την οποία διαβάσαμε στο in.gr, η Microsoft κάνει το καινούργιο πόρταλ, πόρταλ της, το outlook.com. Και σε αυτό θα μεταφέρει όλα, όλες οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχει. Μέσα από το MSN, μέσα από το Hotmail και μέσα από το hotmail.com και μέσα από το hotmail.gr και όλα τα υπόλοιπα. Θα διατηρήσουν οι χρήστες της διευθύνσης email, τις επαφές και τα μηνύματά τους και θα συνεχίσουν να δέχονται αλληλογραφία σε αυτέ, αλλά μπορούν ως να αποκτήσουν νέο ID, ε, και μπορούν να συνδέσουν και το λογαριασμό τους με το Facebook, το Twitter και το LinkedIn και τα, να τα βλέπουν όλα κατευθείαν ε, υπό την ομπρέλα του Outlook όπως γίνεται σήμερα με την, υπό την ομπρέλα του Google. <Το να το διαβάσετε αυτό το άρθρο που το έχουμε ανεβάσει στο Facebook γιατί είναι... Ε, ναι, ναι, θέλω να απαντήσω στη, στη Μάρα που μου λέει. Ναι, δεν, δεν, είναι, δεν είναι πλάκα αυτά. Είναι και στα άλλα συμβαίνει αυτό. Ε, η Microsoft όμω δεσμεύτηκε ότι στα προηγούμενα, αυτά που θα είναι στο outlook.com, δεσμεύτηκε ότι δεν θα το κάνει. Και κάπου εδώ η ώρα να σα αφήσουμε και να δώσουμε το χώρο στον Νίκο Πυράκο για τη μεσημεριανή ραδιοφημερίδα. Ο Νίκο Νικολόπουλος και η Δωρεία Κιμήδου, να την και τη Δώρα, ρύθμισαν τον ήχο σήμερα. Ο Θέμη Παπαναγιώτου Παπα διάλεξε μουσικέ και τραγούδια. Ε, η Δήμητρα Κόχηλα έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια τη εκπομπή. Και η Βαλιά Καϊμάκητα στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματο. Να περνάτε όλοι καλά. Θα επανέλθουμε δρυμύτεροι το ερχόμενο Σάββατο, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι. Γεια σα. Amen.